Δεν είμαι σε κανέναν καβάλα. Από την καβάλα, την πόλη, φελεώ, παίρνω τηλέφωνο. Α, δεν κατάλαβα ότι μιλάμε για πόλη. Α, μάλιστα, κακό. Έπρεπε να το έχετε καταλάβει. Γιατί δεν παίζει η Ελληνοφρένια στην καβάλα κάθε μέρα την κόβουνε και δεν παίζει τίποτα. Δεν το ξέρω γιατί δεν παίρνετε στην καβάλα τηλέφωνο. Ράδιο 1. 90,5. Ναι, ράδιο 1. Δεν παίζει τίποτα. Ούτε καν το ράδιο 1. Μπορεί να το μετανιώσουν, αλλάξαν γνώμη, ξέρω εγώ. Α, μήπω σα κάνουν σαμποτάζι. Γιατί πολλέ φορέ εκπομπή και του Νίκου του Κατζι Νικολάου. Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Mm. Μάλιστα, μάλιστα. Καλά. Ενταχ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 Καλά τατανάν τόσο πολύ το λαστιχάκι τους αυτοί είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι κατάσταση είναι αυτή, δε. Τι είναι αυτή, τι έλεγε χτες, Τζέμις Μπότ, λέει, είναι ο... Ποιος είναι ο Τζέμις ο, ο Σαμαράς είναι ο, ο Τσίπρας. Α, ο Τσίπρας είναι ο Τζέμις Και ο Σαμαράς τι είναι. Ο Πράττουρ, 0000. <laughs> <laughs> <laughs> καλά, άντε καλημέρα, ελαγιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε, Λόμερ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 Ναι, γεια yes σα. Μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, δωθέντως ότι παρακολουθώ ανελιπώ στο σταθμό σας, προ όφελο του σταθμού και μια έτσι πολιτική τοποθέτηση γνώμη δική μου. Ε, για το σταθμό ΡΕΕΦΕ νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχει το ελληνικό όνομα. Ας πούμε αλήθεια ράδιο. Ναι, ναι.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 Και μας καταδίκασε όλους στον πανικό αυτό του να φοβόμαστε να ορρωστήσουμε. Αυτό είναι η... η ίστατη μορφή βίας που μπορούμε να υποστούμε. Να σου πω, αν είχε χιούμορ στον Κωνσταντοπούλου, θα είχε πάρει τη βούληση να τις κάνει το μαλλί στο γάμο της. Και τον Τζέμις Μπον για να την φυλάει οτιδήποτε.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 Έλα Φίλε Έλα ρε Τι κάνεις μαγκά; Πού ρε μουρί; Πάρε τη γυναίκα μου Σε θέλει πάρε τη γυναίκα τι, Και εγώ δεν τη θέλω Τι γυναίκα σου νομίζεις. Αποστολή Αγάπη μου έλα Τι κάνεις Τι κάνω το Αψακούω Μεσοί να... πω τι κάνω Τα ακούς αυτό Δεν θα αρχίσει λίτα φρένια να σε βλέπω Ακού το κλαπ κλαπ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 η σκυλιστρίδα τεφάγες ε? φτάνει γεια δώσε yeah, yeah, yeah. μου τον address του είναι μέσα στην address γεια κοτσο βόλα γεια φτάνει σε λα μου κάλε μια φάρη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 Με ποιον ήταν ποιον? Αυτό με την κουζίνα. Α, ah, αυτό ήταν. Ναι, που θα και πάρει στρανή. Λέει, λέει, να βρω το πράγμα, να βρω το να βρω το καθόν και τις δύο μαζί. Θα τον έψισε. Κυριολεκτικά. Αντιστάσει πάνω κάτω. Αχ ah, και εγώ αυτό λέω, ας ήμουνα κοντά και θα ναι. σου μάθαινα εγώ πως μαγειρεύει η κουζίνα. Ναι, ναι, ναι. Τι να μου μάθεις εσύ. Πως μαγειρεύει η κουζίνα, πως ανάβουνε τα μάτια και η αισθία. Εγώ λέω και θα μάθω ποιος είσαι. Ε. Θα μάθω από το Δημήτρη και θα το κα***ω μόλις στο πρώτο απόγευμα. Εγώ ξέρω θα το βρω... Ah, Αααα, τυχερέ Δημήτρη, τυχερέ. ΑΙΚΑΙΚΑΙΚΑΙΚΑΙΚ�